Ερμηνευτικών Σχόλειων του Κεφαλαίου Κάπα, σελίδα 1032, στίχη 1-15. Στην κατά του Αντιχρίστου και το ψευδοπροφή του Ψευδοπροφήτου αυτού οριστική νίκη του Χριστού, επακολουθεί η χιλιετής βασιλεία αυτού, παρεμπίπτουσα μεταξύ της κατασυντριβή του Αντιχρίστου και της συντελείας των αιώνων ή της Θεπης Φραγιστήτια τη Δευτέρα Παρουσίας της Παγκοσμίου Κρίσεως και της Ανακαινήσεως του Παντός». Η χιλιετή βασιλεία δέων ανοηθεί πνευματικό, του αριθμού μεν χίλια έτη όντω σχηματικού και μη εκλαμβανωμένου κατά γράμμα, αλλά σημαίνοντα μακροτά την χρονική περίοδο τη βασιλείας ΔΕ του Χριστού πραγματοποιημένη δια της εντιανθρωπότητη επικρατήσεω και καρποφορία του Ευαγγελίου, δια του πραγματικού εχριστιανισμού τη πλειονότητα του κόσμου και τη αναπτύξεως αληθούς χριστιανικού πολιτισμού μεταξύ αλλεπαλλήλων και πολυπληθών γενναιών. Και η ανάσταση στων μη προσκυνησάντων το θηρίο δέοντα εκλειφθεί ω αναβίωση τούτων εν τη ευλαβή αναμνήση και τιμή τη εκκλησίας, Εκκλησία, ήδη από του μεγαλύτερου μέρου τη ανθρωπότητο. Ήδη αγνοείται και παρατρέχεται παρά τη πλήστη ο ηρωισμό τούτων, μνημονευμένων περισσότερων των μαρτύρων τη επιστήμης και των εθνομαρτύρων. Τότε τα πρόσωπα αυτών θα καταγλαϊστώσει Δυαιωνίου Φωτοστεφάνου στα όματα πάντων θα αναζήσουν επιπλέον ούτε στο πλήθος των ομολογητών της εκχριστιανισμένης ανθρωπότητος, οι οποίοι μεγαλώστομοι ως εκείνοι και υπό του αυτού πνεύματος τη αφοσιώσεως και της αυταπαρνήσεως εμπνεόμενοι, δεν θα κατασφάζονται μεν, ως εκείνοι θα μαρτυρώσουν όμως εξίσου προς αυτού την ομολογία της αληθούς πίστεως. Εν τη ειρηνική ταύτη καρποφορία του Ευαγγελίου, επόμενον είναι το αγωνιστικό πνεύμα να υποστεί χα Άλλωστε, κατά την μακράν ταύτην ελληνική περίοδον, θα αποδώσει μεν το Ευαγγέλιο πλήρη στους καρπούς αυτού, θα παραμείνω συνόμως και έθνη επί των οποίων η χριστιανική επίδραση δεν θα είναι ριζική και βαθία». Θα σημειωθεί απλώς κατά αυτήν μέγαν και πρωτοφανή βαθμών ό,τι περιορισμένος παρατηρείται και ήδη κατά τα ενδιάμεσα των σφοδρών συγκρούσεων και πολέμων, των εξεικονιζόντων την τελικήν και τελευταίαν σύγκρουσιν, μεθούς συντελείτες τροφή της και επιστροφή των δοκιμαζομένων λαών προς τον Θεόν. Εντεύθεν η νέα και τελευταία απόπειρα του σατανά κατά των πιστών, οποία θα επακολουθήσει η τελική κρίση του κόσμου